το όνομα του πατρός και του ή το ήπνεμα τους. Ο σιλέφουράνι παράκλητος ο Πνεύμα της αληθίας, ο Πανταχού, παρόγι, πυρών, σαν, <immen> αγαπηρώ, και που παναχώρωνε για τα πάντα πληρών, της αυρώσης των γαθών και ζωής κοριγός και ασκήνους συνημίν και καθάρεις συνημάς οβάσις κυλίδος και σώσιν γαθερίς Λοιπόν, <coughs> στα χέρια μου τα μικρό κυμενάκι και αν θέλετε να το διαβάσουμε είναι από κάποιον Διαχριστόν Σαλό τον Άγιο Μάξιμο Άγιος Μάξιμος Μόσχας ο Διαχριστόν Σαλός να δούμε τι λέει τρελός για Χριστόν τρελός λοιπόν αυτά που λέει μας κάνει ένα ξεκαθάρισμα για την αξία της προσευχής και για τους καρπούς της προσευχής Α δούμε τι λέει μόνο. Θεέ μου, Θεέ μου. Τι συμφορά. Δεν υπάρχουν πια χριστιανοί. Σχεδόν όλοι έχουν γίνει εχθροί του Χριστού. Και όταν λένε πάνω χριστιανοί εννοώ ουσιαστικά χριστιανοί. Και εχθροί του Χριστού δεν είναι αυτοί που φαίνεται να πολεμούν τον Χριστό με το λόγο τους ή με την τακτική τους αλλά εχθροί του Χριστού μπορεί να γίνουμε και εμείς. Και να είμαστε εμείς με τη ζωή μας. Όταν φέρουμε το όνομα του Χριστού ως χριστιανοί. Αλλά η ζωή μας δεν, συ... δεν... δεν... Ε... ταιριάζει με τον Λόγο του Θεού. Τότε εκθέτουμε, παραχαράσουμε το αληθινό πρόσωπο του Χριστού στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Άρα ήδη με τον τρόπο που ζούμε που φέρουμε το όνομα του Χριστού αλλά δεν είμαστε πραγματικά του Χριστού προσβάλλουμε το πρόσωπό Του και έτσι παραχαράσετε ο Θεός στι συνειδήσει των ανθρώπων. Λένε, συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος πως είμαι τρελός αλλά δίχως σαλότητα δεν μπαίνουμε μέσα στη Βασίλεια του Θεού. Χωρίς τρέλα δεν μπορούμε να βγούμε στη Βασίλεια του Ουρανών. Για να ζήσουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο πρέπει να είμαστε τρελοί. Όσο οι άνθρωποι θα είναι λογικοί με ξερά μυαλά η Βασίλεια δεν θα έρθει στη γη. Όταν λοιπόν εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το Λόγο του Θεού με έναν τρόπο κατανοητό στη σκέψη μας, στη λογική μας ή στην ηθική μας και να τον συλλαμβάνουμε χωρίς όμως να έχει μεταμορφωθεί η καρδιά μας και είναι η καρδιά μετανοούσα δεν μπορεί να έλθει η Βασίλεια του Θεού για να ζήσουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο πρέπει να μας τρελεί γιατί δεν είναι τρέλα να αγαπούμε τον εχθρόν δεν είναι τρέλα να αρνούμεθα τα δίκαιά μας προσδοκώντας μια άλλη δικαίωση δεν είναι τρέλα να επιλέγουμε εκούσια να σταυρώνουμε το θέλημά μας ε, δεν είναι τρέλα η ταπείνωση δεν είναι τρέλα η μετάνοια δεν είναι τρέλα το να εκλείψει από την ζωή μας ο φόβος του θανάτου αυτός είναι ο Ευαγγελικός Λόγος για να Θελήσει κάποιο λοιπόν να ζήσει σύμφωνο με το Ευαγγελίο, πρέπει να είναι τρελός. Οι λογικοί κτίζουν σχέδια, κτίζουν παράδεισο, σχεδιάζουν τα πράγματα, τα προγραμματίζουν, τα ταξινομούν και τα τακτοποιούν με βάση την ηθική μας, τη λογική μας, την αντίληψή μας. Ο Χριστός όμως ξεπερνάει την αντίληψή μας, όχι μόνο τη δικιά μας, και κάθε ανθρώπινη αντίληψη. Και για να μπορέσει κανείς να ακολουθήσει τον ευαλικερικό λόγο, πρέπει να είναι τρελός. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος, ο Διαχριστός σαλό. κάτι πολύ πρακτικό και σημαντικό. Δίχως προσευχή όλες οι αρετές είναι σαν δέντρα χωρίς χώμα. Άρα το ζητούμενο. Δεν έχω αρετή. Αν αυτή η αρετή δεν συνδέεται με την προσευχή, δηλαδή με, με τη σχέση με τον Θεό, οποιαδήποτε αρετή δεν συνδέεται με τον Χριστό και η προσευχή με συνδέει με τον, με τον Χριστό και δεν είναι καρπός αυτής της σχέσης, δεν είναι αρετή που ζωοποιεί τον άνθρωπο, αλλά είναι μια προσπάθεια να ικανοποιήσουμε την εικόνα μας να ικανοποιήσουμε το είδωλό του εαυτού μας. Λέει λοιπόν, δίχως προσευχή όλες οι αρετές είναι σαν δέντρα χωρίς χώμα. Δέντρο λοιπόν χωρίς χώμα τι είναι. Ξηραίνεται το δέντρο, καταστρέφει, δεν είναι τίποτα. Άρα είναι αρετή που δεν έχει ρίζες, δεν έχει διάρκεια, δεν έχει συνέχεια, δεν έχει ζωή. Και πώς το ερμηνεύει. Τώρα πια λέει, δεν υπάρχει προσευχή στη ζωή των χριστιανών. Ο χριστιανός φίλε μου λέει, είναι άνθρωπος προσευχής. Κυρίως αυτό είναι. Δεν είναι άνθρωπος έργου. Δεν είναι άνθρωπος προσφοράς ο χριστιανός. Είναι κυρίως άνθρωπος προσευχής. Και εξαιτίας τούτου γίνεται και άνθρωπος προσφοράς. Χωρίς αυτό, η προσφορά του, χωρίς προσευχή, είναι ενέργεια δική μας. Με την προσευχή τι κάνουμε, παίρνουμε την χάρη του και την δίδουμε και γινόμαστε φορείς και δοχεία της χάριτος του Θεού που παίρνουμε και δίνουμε. Αν όμως δεν λάβουμε δια της προσευχής, τότε η προσφορά μας είναι ένα ξεζούμισμα του είναι μας, το δυνατοτήτω μας. Και ασφαλώς μια τέτοια προσφορά που δεν έχει την αρχή της στην προσευχή και στη σχέση με τον Θεό, ζητεί ανταπόκριση, ζητεί δικαίωση, ζητεί αναγνώριση. Και όταν δεν τη χάνει και δεν λαμβάνει ο άνθρωπος τη αναγνώριση για την προσφορά του Τι λέει Πάτερ μου έδωσα πολλά και Ούτε μου το αναγνώρισαν Δεν τους κατάω κακία Έχω πικρία όμως Όλα αυτά που φαίνονται αθώα Κρύβουν κάτι Κρύβουν μια στάση ζωής Και κυρίως δείχνουν Την πνευματική διάσταση της ζωής μας Δείχνουν την ποιότητα τη καρδιά μα. Δείχνουν το περιεχόμενο τη καρδιά μα. Και δείχνουν τελικά αν υπάρχει Χριστό ή όχι στην καρδιά μα. Ένα πικραμένο άνθρωπο, ένα άνθρωπο που έχει πικρία, είναι ασφαλώ πικρία μια φυσική κατάσταση. Ένα άνθρωπο που τραυματίστηκε ο ψυχικό του κόσμο. Αλλά ένα άνθρωπο που έχει πικρία δεν μπορεί να είναι άνθρωπο του Χριστού. Δηλαδή δεν έχει Χριστών η καρδιά μα. Όταν λοιπόν νιώθουμε κόσμος αλλα ενα ανθρωπο που εχει πικρια όταν νιώθουμε πικρίε, όταν νιώθουμε δυσαρέσκειες, όταν νιώθουμε αντίδραση μέσα μας. είναι άνθρωποι είμαστε και θα τα έχουμε. Αλλά είναι και ένας δείκτης αυτό της πνευματικής μας καταστάσεως. Ένας δείκτης που μαρτυρεί ποιο είναι το περιεχόμενο της καρδιά μας. Ο πικραμμένος άνθρωπος είναι ο μειονεκτικός άνθρωπος. Και ο μειονεκτικός άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει πληρότητα στην καρδιά του. Που δεν έχει χαράνει καρδιά του. Και λέει κάτι πολύ σημαντικό που ξεδιαλύνει τα πράγματα. Λέει, οι άνθρωποι πιστεύουν πως πρώτα πρέπει να αγαπούν τους ανθρώπους και έπειτα να αγαπούν τον Θεό. Αυτό δεν πιστεύουν πολύ. Έχει άλλη γνώμη. Και εγώ το ίδιο έκανα, αλλά αυτό δεν σε τίποτα. Αντίθετα, όταν άρχισα να αγαπώ τον Θεό πρώτα απ' όλα... Μέσα σε αυτή την αγάπη βρήκα τον πλησίον μου και μέσα σε αυτή την αγάπη του Θεού οι εχθροί μου έγιναν φίλοι και θεία δημιουργήματα. Λοιπόν, ασφαλώς η αγάπη προς τον αδελφό μας είναι πάντοτε απολύτως αξαρτώμενη από την άλλη εντολή της αγάπης προς τον Θεό. Αλλά αυτά έχουν μία σύνδεση μεταξύ τους. Ποια είναι η σύνδεσή τους. Πρώτα αγαπώ τον Θεό, δηλαδή είμαι άνθρωπος προσευχή, και θα δούμε πώς η προσευχή γίνεται την αγάπη του Θεού. Και όταν η καρδιά μας βρει την γλυκύτητα, βρει την χαράν, έχει αίσθηση ανάπαυσης και είναι αναπαυμένος ο άνθρωπος. Μόνο ο αναπαυμένος άνθρωπος μπορεί αληθινά να αναπαύσει και τον συνάνθρωπό του και τον αναγαπήσει. Αλλιώς η διάθεσή μας προσφορά κρύβει άλλα πράγματα και μπορεί πολλές φορές να είναι ύποπτη πράξη Το να αγαπώ και να δίδω αγάπη χωρίς να παίρνω αγάπη από τον Θεό και χωρίς να αγαπώ τον Θεό πολλές φορές είναι μια ανάγκη να καλύψουμε δικές μας ελλείψεις δικές μας μειονεξίες, δικές μας φοβίες, δικές μας ανασφάλειες και δεν σημαίνει ότι κάθε αγάπη προς τον αδελφό μας είναι μια καθαρή πράξη που είναι καρπός της σχέσης μας με τον Θεόν. Συνεπώς πρωτίστως ο άνθρωπος αγαπά τον Θεόν. Γλυκένεται η καρδιά του, τρέφεται από τον Θεόν και αυτή η αγάπη που δίνει είναι αληθινή γιατί δεν είναι δική του, είναι του Θεού. Αν δεν έχω μέσα μου αγάπη πώς θα δώσω και πού θα βρω αγάπη ασφαλώ από τον Θεό Γιατί αυτό είναι η αγάπη. Αν δώσω δική μου αγάπη, κρύβεται η στεροβουλία μου, το συμφέρον μου. Γι' αυτόν τον λόγο ένας άνθρωπος, που δεν έχει τροφοδοτηθεί από την αγάπη του Θεού, είναι άνθρωπος προσευχής, αν ψάξει βαθιά μέσα του, θα δει, οι φιλότιμες πράξεις αγάπης, κρύβουν άλλα πράγματα. Κρύβουν μια εγωκεντρικότητα πολύ καλά, φτιαχμένη και χτισμένη για να μη φαίνεται. Αυτό λοιπόν που έχουμε κυρίως ανάγκη είναι να χαρεί καρδιά μας, να αναπαυτεί η καρδιά μας, να γλυκαθεί η καρδιά μας. Για αυτό τον λόγο έχουμε πάρα πολλές συγκρούσεις, πολλά αποθημένα, πολλοί θυμούν, μεγάλη αντίδραση, μεγάλη αντίσταση, πολλές μειονεξίε στις σχέσεις μας γιατί πάντα έχουμε μια δικαιολογία είναι υψός, μου έκανε αυτό, μου φέρθηκε έτσι είναι τέτοιο άνθρωπος, μα τι να κάνω η βαθιά αιτία όμως δεν είναι αυτή αυτό είναι μια αφορμή και λειτουργεί αυτή η αφορμή γιατί λείπει η σωστή υποδομή στην προσωπική μας ζωή γιατί στο βάθο, αν πάμε πίσω θα μας παραπέμψει αυτή η ιστορία κάπου αλλού ότι εμείς δεν είμαστε καλά εμείς δεν έχουμε έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Και απορροφήκαμε ένα ωραίο θάλουθι να εκτονώνουμε αυτή την κατάδια μας. Ένα όμορφο πρόσχημα. Ότι μου έκανε αυτό γι' αυτό είμαι έτσι. Αν όμως ήμασταν καλά και χαρούμενοι θα μας ενοχλούσε αυτό. Είναι ερώτημα. Συνεπώς, αν σεβαστούμε πρώτα τον εαυτό μα και φροντίσουμε τον εαυτό μας και κάνουμε κόπο υπηρετώντα την ανάγκη της ψυχής μας και βρούμε μια σταθερή στην οποία να μπορούμε να ζήσουμε και να βρούμε εκεί μια δυνατότητα να παίρνουμε ζωή τότε αλλάζει και η οπτική που βλέπουμε τα πράγματα η οπτική που βλέπουμε τα πράγματα εξαρτάται από τι υπάρχει μέσα μας όταν έρχεται κάποιο και εξομολογείται και λέει, μου έκανε αυτό, μου έκανε το άλλο και εκφράσει όλα του τα παράπονα. Και όταν είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να κάνει μια επέμβαση σε αυτή την ψυχή για να αποκαλύψει και να πα σε αυτό το σημείο. Έχει τέτοιε αντιστάσει ο άνθρωπο, που πολλέ φορέ ο πνευματικός αναβάλει για άλλε στιγμές Μήπω κάποτε καταλάβει, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είναι ωφέλιμο. Υψώνει τέτοιε αντιστάσει ο άνθρωπο είναι τόσο φοβισμένος να δει τον εαυτόν του, δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Θεού, ότι πότε και πνευματικός, αν δεν βλέπει να υπάρχει δυνατότητα ακρόασης, βαθιάς ακρόασης, τότε μπορεί να σωπαίνει, μέχρι να δείξει ο Θεός την κατάλληλη στιγμή. Έτσι, όταν έχουμε ένα παράπονο, μια πικρία, μια δυσκολία, Πρωτίστως πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας εμείς από μόνοι μα είμαστε καλά Εντάξει, έγινε αυτό αλλά είναι τόσο τρομερό αυτό που να μας διαλύει Με αδίκησε, πολύ ωραία και τι έπαθες Με κακολόγησε, ωραία και τι έπαθες Όλος αυτός ο θυμός, όλη η αντίσταση που βγαίνει τι δηλώνει Δηλαδή αν μας μιλούσαν όμορφα και ήταν όλα τα πράγματα πολύ τέλεια δίπλα μα και γύρω μα. Θα ήμασταν καλά. Θα ήμασταν αναπαυμένοι. Θα ήμασταν ήσυχοι. Θα είχαμε ζωή. Για να ρωτήσουμε τον εαυτό μα, Α υποθέσουμε ότι όλα αυτά τα στραβά που συμβαίνουν δεν υπήρχαν στη ζωή μα. Η οι οικογένειά μα ήταν τέλεια. Τα παιδιά μα, οι δουλειέ μα. Θα ήμασταν άραγε καλά. Θα ήμασταν ήσυχοι. Θα ήμασταν ειρηνικοί. Και ευτυχώ, καμιά φορά που υπάρχουν και αυτά για να δικαιολογούμε τον εαυτό μα είμαστε έτσι για αυτό το λόγο. Γιατί δεν θα αντέχαμε το ότι είμαστε έτσι γιατί δεν είμαστε καλά εμεί ήδη. Ευτυχώ υπάρχει αφορμή για δικαιολογούμε την κατάστασή μα. Δέμε φταίει ο τάδι, η τάδι, ο άντρα μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Γιατί αν όλα ήταν τέλεια, θα τρωγόμασταν με τον εαυτό μα και λέγαμε: Τι έχω και δεν είμαι καλά, Παναγία μου. Και ευτυχώ έχω μια δικαιολογία, γιατί δεν θα αντέχαμε όλη την αλήθεια μα. Αλλά α ρωτήσουμε τον εαυτό μα: Αν όλα ήταν εντάξει θα ήμασταν καλά εμεί. Συνεπώς το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε μέσα μας την αγάπη του Θεού και όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να έρθει σε επαφή με αυτό του το αίτημα που είναι αίτημα βαθύν της υπάρξιός μας να γευτούμε την αγάπη του Θεού και να συμφιλιωθούμε τον Θεό τότε μας πιάνει η φιλανθρωπία να κάνουμε κοινωνικό έργο, να φτιάχνουμε σχέσεις και να δημιουργούμε μια κοινωνικότητα. Αυτή η κοινωνικότητα δεν είναι αληθινή κοινωνικότητα. Δεν μπορεί κάποιος να είναι κοινωνικός αν δεν έχει κοινωνία με τη ζωή, με τον Θεό. Άρα η κοινωνικότητα αυτό είναι ενάλοφη της Αποουσία της αληθινής κοινωνικότητας. Αυτή η κοινωνικότητα είναι ένα κάλυμα που κρύβει την εσωτερική μας γύμνια. Γι' αυτό ο άνθρωπος με ζήλο έρχεται να προβάλλει και να προτείνει την ανθρώπινη πράξη, την ανθρώπινη δημιουργικότητα, την ενίσχυση της έννοιας της σχέσης. Και ζει μόνο για αυτά και δεν μπορεί να είναι ήσυχο στη μοναξιά του με τον εαυτό του. Ασφαλώς ο παράδεισος είναι η σχέση αλλά η πραγματική σχέση. Μπορεί κανείς να έχει πραγματική σχέση ότι δεν έχει σχέση με τον εαυτό του. Είναι άλλο ερώτημα. Οι σχέσεις μας οικοδομούνται και έχουν την ποιότητα την οποία έχει ο καθένας με τον εαυτό του. Τι σχέση έχω με τον άλλο, ότι υπάρχει μέσα μου. Αυτό θα βγάλω. Αν μέσα μου δεν είμαι εντάξει, δεν έχω αναπτυχθεί και δεν έχω πλούτον, τι θα βγάλω στη σχέση μου. Αυτό που υπάρχει μέσα μου. Αυτή θα είναι το επίπεδο τη σχέση μας. Αν όμως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έναν πλούτον εσωτερικών, πλούτος εσωτερικό δεν σημαίνει διάβασα βιβλία απλώς αλλά έχει καλλιεργηθεί ο συντηρικός μου κόσμος πρακτικά, προσευχητικά και έχει αναπαυθεί η καρδιά μου, τότε αυτό θα βγει σε όλη μου τη ζωή από τα πιο ασήμαντα μέχρι τα πιο σημαντικά αυτό ασφαλώς θα βγει και στις σχέσεις μας οι σχέσεις μας έχουν μια μεγάλη ευλογία η σύγκρουση που θα έχω, η δυσκολία στη διαπροσωπική επικοινωνία μου δίνει τη δυνατότητα, θέλω, εκτό από την επίθεση που θα κάνω στο σύντροφό μου, φίλο μου, αδελφό μου, να δω και μέσα μου τι γίνεται. Είναι ένα καθρέφτη τη σχέση που, άμα θέλω, και είμαι λίγο έξυπνο και λίγο έντιμο, θα δω και μέσα μου τι συμβαίνει. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που τονίζει ο Άγιος Μάξιμος. Κάπου και συνέχεια λέει για την προσευχή. οι οι χριστιανοί γύριζαν στη δύναμη της προσευχής θα να αναζωγονούντο. Εμείς θερούμε αναζωγόνηση, να διαβάσουμε, να στιέψουμε, να δούμε έξω, να κάνουμε έργο, να γνωρίσουμε, να ρωτευτούμε κλπ. Κλ. Αναζωγόνηση είναι να γυρίσει ο άνθρωπος στη δύναμη της προσευχή. Προσεύχου πιο συχνά και η προσευχή θα γεννήσει μέσα σου την αγάπη του Θεού. Να, Κάποιοι λένε, μα πώς να αγαπήσω τον Θεό. Κάποιος λέει, να σκεφτώ, να διαβάσω. Η προσευχή γεννά την αγάπη του Θεού. Τίποτα άλλο. Δεν μπορείς να αγαπήσεις κάποιον, αν δεν το γνωρίζεις. Και η προσευχή είναι η δυνατότητα γνώσης, γεύση, αίσθησης του Θεού. Μην την προσευχή λοιπόν αρχίζει ο άνθρωπος να εισπράττει το έλεος του Θεού. Γιατί λέει χωρίς την προσευχή δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ο θρόνος, τι ώρα που το λέει, πάνω στον οποίο εμφανίζεται ο Αναστάς είναι οι καρδιές μας. Στις καρδιές μας είναι ο θρόνος που θα εμφανιστεί ο αναστα. Όταν προφέρω το όνομα του Αναστάντος Χριστού μεθώ από χαρά. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι προφέρουν με το όνομα του Χριστού, άλλος διαβάζει και μιλά για τον Χριστό και αναπτύσσει ψηλέ έννοιες φιλοσοφικές και θεολογικές, αλλά δεν συγκινείται και δεν μεθά από χαρά η καρδιά του. Και άλλος προφέρει το όνομα του Χριστού και κινείται όλο του το είναι. Γιατί έχει σχέση με τον Χριστό Δεν μιλά για τον Χριστό, ζει για τον Χριστό Ζει με τον Χριστό Δεν περιγράφει τον Χριστό ο Χριστός είναι το προσωπικό του γεγονός Τότε συνεχίζει μου φαίνεται πως βλέπω τον Χριστό Όχι τόσο στον ουρανό Όταν άνθρωπος μιλά για τον Χριστό το βλέπει κάπου μακριά Όταν φιλοσοφεί για τον Χριστό το βλέπει κάπου μακριά τον προσεύχομαι με τον Χριστό το βλέπω όχι τόσο στον ουρανό Όσο ζωντανόν ανάμεσά μας Γίνεται ένα ζωντανό γεγονό ο Χριστός Ένα προσωπικό γεγονό. Είναι το πιο αμέσο μας πρόσωπο Το πιο κοντινό μας πρόσωπο Αληθινόν βασιλεία της δόξας Αναπαυόμενον επί των καρδιών μας βρίσκει ανάπαυση ο Χριστός Σε ποιε καρδιές αναπαύεται ο Χριστός στις ταπεινές καρδιές, Kellianes που μετανοούν στις μαλακές καρδιές, ευαίσθηκες καρδιές Αυτές που μαθαίνουν να ζουν τον Χριστό συγχωρώντας Αυτές που ζουν τον Χριστό δείχνοντα επίοικια Αυτές που ζουν τον Χριστό βγαίνοντας από τον εαυτό τους Αυτές που ζουν τον Χριστό καταργώντας οποιαδήποτε ξερή λογική Και ζώντα μια άλλη λογική που δεν υπακούει στον ορθολογισμό αλλά υπακούει μόνο στην αγάπη μόνο στην ενότητα μόνο στη συγχώρεση, σε αυτή την αγάπη απαντά είμαι λέει ο τρελομάξιμος και λέω πως δίχως αυτή την τρέλα δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε τη βασιλεία του Θεού ε, είναι τρέλα το να θέλεις κάτι πολύ δυνατό και να έχεις πιστέψει πόσο δυνατό είναι να αλλάξει τον κόσμο όλο και να βλέπεις ότι το πιο σημαντικό είναι το πιο αδύνατο. Το ανέμει να θέλεις να αλλάξεις τίποτα από τον κόσμο και να σκύψεις και να ζητάς να σε αλλάξει ο Θεός. Είναι τρέλα να υπολογίζουμε στην αλλαγή μας η οποία στηρίζει τι δικές μας δυνάμεις και δυνατότητες Και να πιστεύουμε πως η αλλαγή είναι τη αγάπης του Θεού. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Γι' αυτό προσπίπτωμενες στον Θεών. Εκθέτουμε όλοι μας την κακότητα. Όλοι μας την αποτυχία. Όλα μας τα διέξοδα. Και εξώλη τις καρδιά με μια εσωτερική δύναμη, σύντονα, μετανοούμε, Συντριβόμαστε και ζητούμε το ύλος του Θεού. Αυτό δεν είναι τρέλα. Δεν είναι παραλογισμό. να παίρνεις μία αλλαγή με αυτόν τον τρόπο. Μα αυτή η αλλαγή θα έρθει. Γιατί όταν εμείς με αυτόν τον τρόπο ζούμε και κινούμεθα προς τον Θεό, τότε αρχίζει η καρδιά μας να γλυκαίνεται και να αλλοιώνεται. Και αυτή η χαρά θα είναι η δύναμή μας. Αυτή η χαρά θα είναι ο θησαυρό μας αυτή η αίσθηση της παρηγοριάς και της παρακλήσεως ότι είναι κοντά μας ο Θεός και είναι δικός μας ο Θεός και είναι οικίος μας ο Θεός μας αναπτερώνει μας ενισχύει μας ενδυναμώνει και θεωρούμε τότε τη μεγαλύτερη ανοησία τη σύγκρουση Θερούμε τη μεγαλύτερη ανοησία το άγχος μας να κυριαρχήσουμε και να λάβουμε την αναγνώριση των άλλων Θεωρούμε μεγαλύτερη για μας ανοησία την ανάγκη μας να δικαιωνόμαστε εφόσον έχουμε αυτήν τη δύναμη και αυτήν την παρηγοριά άρα η τήρηση του Ευαγγελικού Λόγου δεν είναι μία απόθεση των επιθυμιών μας και σφίγγουμε τον εαυτό μας να υπακούσει σε μια συμπεριφορά που προτείνει ο Χριστός αλλά η τήρηση του Ευαγγελικού Λόγου είναι καρπό και ανάγκη μια τέτοια καρδιά που ζει με αυτή την παρηγορία και παράκληση. Αν βάλει έναν άνθρωπο να συγχωρέσει αυτό που τον αδίκησαν, θα τρελαθεί, δεν μπορεί να το κάνει. Θα είναι με χάπια μετά αυτό ο άνθρωπο. Θα θυμάται αυτό που του έγινε. Μα πώ είναι το συγχωρέσει αυτό, δεν μπορώ να το βγάλω από μέσα μου. Και αν το πει βγάλω το, τον καταστρέφει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει μόνο ο άνθρωπο να οδηγηθεί σε αυτό, εφόσον πρώτα τον επισκιάσει η χάρη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να πει σε κάποιον να Αγάπησα τον εχθρό σου και το λέει ο κύριο. Δεν μπορεί να το κάνει, είναι άχρηστο αυτό το πράγμα. Πρώτα θα αγαπήσει τον Χριστό και μόνο τότε θα νιώσει την ανάγκη να αγαπήσει τον εχθρό του. Άρα η κίνησή μα είναι να μάθουμε να αγαπούμε τον Χριστό και αυτό δεν γίνεται χωρί προσευχή. Και για να προσευχηθούμε, δεν πρέπει να είμαστε τέλειοι. Δεν πρέπει να είμαστε ικανοί. Δεν πρέπει να είμαστε καθαροί. Δεν πρέπει να έχουμε διώξει όλου του τα μίση και του εχθρού μα, κλπ. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, διαλυμένοι, σύντομα το θέλω και λέμε: Θεέ μου λέει σέμα. Ζητώ μια άλλη ζωή. Αυτή που ζω είναι κόλαση. Θέλω μια άλλη ζωή που με ελευθερώνει. Θέλω μία άλλη ζωή που μου δίνει φως Μία άλλη ζωή που μου δίνει χαρά Αν είσαι εσύ Δώσεις μου τον τρόπο να το δεχθώ Δώσεις μου τη δύναμη να το δεχθώ Δώσεις μου τη χάρη να το γευτώ Και όταν ο άνθρωπος γευτεί έτσι τον Θεό Τότε θα καταλάβει Πως είναι πολύ εύκολο Αλλά και πολύ φυσικό Να αγαπά τον εχθρό μου Χωρίς τότε να τη δίνουν αποθυμένα Χωρί δεν το καταπίεση, γιατί όταν λοιπόν αποθεί, πολλοί ψυχολόγοι λένε πω πρέπει να φανάσουμε την οργή μα. Ναι, φυσικά. Γιατί όταν αποθεί την οργή μέσα σου, αυτή την επιθετικότητα που την οικοδόμησες με κάποιο τρόπο και τη δικαιολόγησε με κάποιο τρόπο και είσαι επιθετικό, είναι φυσικό και πρέπει να βγει. Αλλιώ θα στραφεί μέσα μα και θα αρρωστήσουμε και ψυχικά και σωματικά. Ο Χριστό δεν λέει να το αποθήσουμε, μα λέει:λάτε να με γνωρίσετε. Και αν με γνωρίστε, χρειάζεται να το αποθύσετε. Μεταμορφώνεται αυτό. Κάποιο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι καλά με, αλλά με, τους άνθρωση, με τους του δικού με του γονεί για παράδειγμα. Αν πει σε κάποιον, κοίταξε, αγάπη τον πατέρα και τη μάνα σου. Αν δεν υπάρχει λόγος να τον αγαπήσει, θα το σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο. Άστο να βγάλει τι θέλει. Άλλο δρόμο θα του δείξει. Να το μάθει να γεύεται δια τη προσευχή αυτών. Που δεν φοβάται την, την, το να ιτηθεί. Που δεν φοβάται να προσβληθεί. Αυτό που μας είπε λάβετε, φάγεται. Τούτο αισθεί το σώμα μου. Όταν γευτούμε λοιπόν αυτή τη χαρά. Τότε αυτή η χαρά μας ελευθερώνει. Και τότε από μόνοι μας. Χωρίς κάποια να μας πιέζει. Όλη αυτή η εχθρότητα θα ρίσει πώ είναι σόδα ο Χριστός. Τι να πω το χωνεύει αμέσω. Όπω κάποιο βαριστώχθηκε. Μας μια σόδα και τα χωνεύει. Αυτή η έχθρα, αυτή η που ζει ο Χριστός όλα εξαφανίζονται και μεταμορφώνονται. Δεν τα πλέον. Μεταμορφώνεται αυτή η εχθρότητα σε ελευθερία, σε γλυκύτητα, σε άνεση και μπορούμε και συγχωρούμε. Αρ όλα αυτά γεννόνται μέσα από τη σχέση με τον Χριστό με την προσευχή. Το καλύτερο χωνευτικό είναι η προσευχή. Για να χωνέψουμε όλη τη δυσαρέσκεια, όλη την ένταση που έχουμε. Γι' αυτό χωρίς προσευχή δεν μπορεί να βάλεις κανόνες σε ανθρώπους. Κάνετε ντου κάνετε Είναι ανόητο. Δεν γίνεται. Θέλετε κάτι εδώ να ρωτήσετε για να συνεχίσουμε κάποιο. Μελτί το όρισο λαμβανώνουν, νόμιζα ότι το προσέχομαι, σημαίνει ότι εξάζω, ευχαριστώ για όλα και παρακαλώ για κάποια ενήματα. Σημαίνει ότι προσεχούμε στον Θεό, το προσέχομαι με τον Θεό που είπατε. Τι συμβαίνει. Την προσευχή θα μπορούσε να σας την πω ότι η καλύτερη έκφαση σημαίνει, σημαίνει ερωτεύω με τον Θεό. Κοινωνώ τον Θεό, κάνω έρωτα με τον Θεό. Αυτό σημαίνει η προσευχή. Συναντώ τον Θεό. Γλιτκαίνεται η καρδιά μου αυτόν τον έρωτα με τον Θεό. Είναι η ερωτική συνάντησή μας με τον Θεό η προσευχή. Η αγαπητική συνάντηση με τον Θεό. Και όπω είδατε όταν κάποιο είναι ερωτευμένος όλα όλα όραμα όρφα τον και τα συγχωρεί όλα. το στάδιο που έχουμε πάρα πολύ. Πολύ κοντά είμαστε. είμαστε πολύ για αυτό το στάδιο μπορούμε να ξεκινήσουμε πιο απλά, με λίγο για να φτάσουμε κάπου Το πιο απλό είναι αυτό. Δεν υπάρχει κάτι. άλλο το πρώτο καλοπάτι είναι η προσευχή. Είναι δύσκολο γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί στηριζόμαστε στον εαυτό μα στα σχέδιά μα, στου λογισμού μα. Η πρώτη και η τελευταία κίνηση μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Συγγνώμη, μετά, μετά. Στην καθημερινότητα πώς μπορεί να εντάξει την προσοχή όταν δεν μπορείς να εξασφάλισεις το χώρο και το χρόνο. Δεν χρειάζεται πολλής χρόνος, ούτε ιδιαίτερο χώρος. Όταν θέλει κάποιο να αμαρτήσει βρίσκεται το χώρο και το χρόνο. <laughs> Ξενοδοχεία υπάρχουν. <laughs> και ραντεβού βρίσκουμε, κινητά υπάρχουν, τα βρίσκουμε. Είναι θέμα διαθέσεως. Αν υπάρχει διάθεση βρίσκουμε τον τρόπο και τον χρόνο να τακτοποιήσουμε όλα. Και είναι, δεν έχει τόσο να κάνει με την ποσότητα όσο με την διάθεση και την ποιότητα της προσευχής. Και το κύριο εφόδιο της προσευχής είναι η συντετριμμένη καρδία. Η καρδία που είναι ξεβολεμένη και καταλαβαίνουν τα χάλια της. Έρχονται κάποιοι να, προσευχή, να εξομολογηθούν και δυσκολεύεσαι να τους θύξεις γιατί δεν έχουν αντοχή άνθρωποι. Αλλά το πρώτο που πρέπει να κάνει ο είναι να θυχθεί. Και να μετανοήσει, όχι. όχι. Κανεί φοβάται άμα ελεγχθεί ο πνευματικό, ο χτύπη γνώμη θα έχει πνευματικό γι' αυτόν. Μα ο πνευματικό θα θίξει, θα προσβάλλει και να φανεί ασθένεια και να του πει: Μετέσαι συγχωρημένο. Και είσαι δεδικαιωμένο. Άρα, για να δικαιωθούμε, το πρώτο πράγμα που έχει ο άνθρωπος είναι να δει την αρρώστια του, να καταλάβει τα χάλια του. Άρα, ο καλύτερο χώρο και ο καλύτερο χρόνο για προσευχία είναι επίγνωση ότι είμαστε χάλια. Κανεί άλλο. Θέλω να ρωτήσω, ε, όντω η προσευχή όπω είπατε είναι ο διάδρομο, γιατί ο διόδοξο θα πλησιάσει κανεί στο Θεό. Μήπω θα μπορούσατε να προκαθορίσετε ένα πλαίσιο, έτσι ώστε ένα κοσμικό, όπω εμεί οι Αμαρτωλοί, θα μπορούσαμε να κάνουμε σκαλοπάτι, αυτό το πλαίσιο για να προσεγγίσουμε το Θεό. Κοιτάξτε, Αμαρτωλή είναι και κοσμική και, και κληρική και όλοι οι Αμαρτωλοί είμαστε. Όλοι χαμένοι είμαστε. Και το πλαίσιο αυτό είναι η αίσθηση ότι είμαστε χαμένοι και ποθούμε τον Θεό. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η κατάσταση και η διάθεση τη καρδιά και αυτή η επίγνωση, ο καθένα μπορεί να βρει σύμφωνα με την κλίση του τη διάθεσή του αυτό του σκαλοπατάκι τη προσευχή, σύμφωνα με τι δυνάμει του. Και αυτέ του είδου συνταγέ δύσκολα οδηγούνται, αλλά σε αυτά μπορεί ο πνευματικό του καθενό, αν υπάρχει, ή κάποιο που είναι έμπειρο στην προσευχή, σύμφωνα με την κατάσταση που είναι ο θα υποδείξει ένα μέτρο για να μπορεί να. Μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εννοώ και το εξήσω ότι δεν είναι το σχήμα λόγου για μια προσευχή. Είναι ακριβώς η, η, η έκφραση του ανθρώπου έτσι ώστε να μπορέσει να πλησιάσει το Θεό. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο αν μπορούμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Αυτό εννοώ. Εννοείται ποιο είδος Σε Προσωπικά μέσα από αυτά που μας δίνουν και οι πετέρες μας η νοερά προσευχή. Η μονολόγηση ως ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ λέει γιατί αυτή, γιατί δεν διασπάται ο άνθρωπος σε μια περιγραφή, όταν προσέρχεται και λέει δικά του πράγματα, φεύγει μετά σε μια φλιαρία λογισμών. Όταν διαβάζει πολλά πράγματα, πολλές φορέ φεύγει ο νους του σε έννοιες. Ενώ η μονολόγηση των που είναι όλη η θεολογία μέσα εκεί στις πέντε λέξεις, όπως λέει ο Απόστορος Παύλος, επιθύμησα πέντε λέξεις να πω, το Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσό με εννοεί, έχουν όλο αυτό το θεολογικό περιεχόμενο και όλη αυτή την πυραντική κατάσταση που απαιτείται για κάτι τέτοιο και δεν πρέπει στον ανθρώπου και μένει στο όνομα του Ιησού και αναπτύσσεται αυτή η σχέση με τον Χριστό. Δεν μπορεί να συμβαίνει και αυτό, γιατί όταν ξεκινά ο άνθρωπος στην προσευχή του ο πειρασμός φοβάται πάρα πολύ την προσευχή και οπότε θέλει να τον σταματήσει από τη στιγμή. Αν όμω προχωρήσει ο άνθρωπος στην προσευχή, αρχίζει να αγνοεί τον πειρασμό δεν τον περιφρονεί και φεύγει και αυτός ο πειρασμός. Και αυτό επίση που κυρίω κατά τον αντίπαλο πέρα από την περιφρόνηση είναι η ταπείνωση. Η συντριβή. Στην αρχή όμω έρχεται να σου βάλει την αίσθηση αυτό σαν βουνό είναι να κάνει την προσευχή. Σου βαρύνει όλη το σώμα, την ύπαρξη. Αν κάνει όμω άνθρωπος άνθρωπο αρχή, βοηθάει και ο Θεό. Ε, γνωρίζουμε την προσευχή, γνωρίζουμε τον Χριστό. Είπαμε ότι θα έχουν μόνο του οι Ελλάδα και τον εαυτό και οι Ελβετοί. Αγώνα θα χρειαστεί μετά. Ο μοναδικό αγώνα είναι η προσευχή. Ο μοναδικό, ο κύριο αγώνα είναι η προσευχή. Αλλά επειδή δεν είμαστε πάντοτε σε κατάσταση όρημη και αρχίζει να. ο άνθρωπο έχει την αδυναμία, τότε πρέπει να συνεργήσει κι ο ίδιο έχοντα το εφόδιο τη προσευχή, να πολεμήσει τον πειρασμό που θα έρθει, να διατηρήσει και να φυλάξει αυτή τη χάρα τη προσευχή. Να δούμε όμω και συνέχεια, γιατί είχα κάτι άλλο κατά νου, γιατί συνδέεται με όλα αυτά. Ε, είδα κάτι από τον Άγιο Ιωάννη Κλίμακα περί μια και οι μέρε είναι τέτοια. Εξομολόγηση πολύ και επευκαιρή εξομολόγηση τελειώνει μέχρι Σαββάτο. Ήδη γεμίσαμε, έτσι Γιάννη. 50 άνθρωποι την ημέρα παραπάνω δεν μπορούμε. 50 ραντεβού. Το Σάββατο με 30-40 ραντεβού και τέλο, μετά το Πάσχα. Λοιπόν, να δούμε τι λέει η περιμετανία. Μετάνια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματο. Κατά του πατέρε μα είναι το δεύτερο βάπτισμα. Το πρώτο γίνεται με το νερό και το άλλο με τα δάκρυα. Με την μετάνοια συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες με την εξομολόγηση. Δεν υπάρχει αμαρτία που δεν συγχωρείται. Και αυτή η ανοησία που λένε κάποιοι, δεν το αισθάνθηκα ή δεν συγχωρώ τον εαυτό μου, είναι έλλειψη πίστεως στην χάρη του μυστήριου. Μετάνια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Μετάνια σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή. Κάνουμε ένα συμβόλιο, όχι με τον λαό, με τον Θεό. Για νέα ζωή. Μετανών σημαίνει αγοραστής ή πινόσιας συντρίβεται ο άνθρωπος και ότι δεν είναι αυτάρκης έχει ανάγκη των θεών. Μετάνια σημαίνει μόνιμος αποκλισμός κάθε σωματικής παριγορίας, δηλαδή ασκητική διάθεση. Μετάνια σημαίνει σκέψις αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και με ρύμνα για τη σωτηρία του εαυτού μας με τη μετάνοια λοιπόν ο άνθρωπος ευστοχή βρίσκει το κέντρο ποιο είναι του ουσιώδησης στη ζωή του ποιο πραγματικά έχει ανάγκη τη σωτηρία του Μετάνια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδους και αποκήρυξης απελπισίας κανείς ντρέπεται να πάνε να εξομολογηθεί αισθανόμενο στα χάλια του και δηλιάζει αυτός ο φόβος δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι καλός φόβος η ντροπή είναι στην αμαρτία. Στη μετάνει η παρησία και η χαρά ότι πάω να αποκαταστήσω σχέση με τον Θεό. Δεν θα με τιμωρήσει ο Θεός τότε. Δεν θα με αποκλείσει ο Θεός. Δεν θα με ελέγξει ο Θεός. Θα με συγχωρήσει. Και μετάνει σημαίνει ότι ελπίζω. Και δεν έχω απόγνωση. Ελπίζω στη σωτηρία μου. Ελπίζω στο έλεος του Θεού. Ελπίζω στη συγχωρήση. Ότι αν, αν έχω κάνει. Όταν ο είναι σε απόγνωση δεν μπορεί να μετανοήσει. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι η απόγνωση. Μετανόν σημαίνει κατάδικος, απειλαγμένο από εσχήνη. Μετάνια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο. Καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γιόνομαστε φίλοι με τον Κύριο. Αποκαθίσετε τη σχέση μας. Δεν αποκαθίσετε απλά η σχέση με τη συνείδησή μας, ότι φεύγουν οι ενοχέ μας... Συνήθως έχουμε επικεντρώσει εδώ, είναι λάθος. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσης με τον Κύριο. μέργα έργα αρετής, αντίθετα με τα παραπτώματά μας. Η μετάνοια δεν εξαντλείται στον να του απλώς το ολοκληρώνεται με την συνέχεια το ζωής μας και των έργων μας. Έργα μετανία λέμε, έργα καρπή μετανία. Που κάνουμε έργα αντίθετα με τα παραπτώματά μας. Κανείς λέει τώρα εισήχασα, συγχωρέθηκα και τελειώνει η ιστορία. Τότε αρχίζει. Τότε συνεχίζει η μετάνοια. Τότε ολοκληρώνεται η μετάνια. Μετάνια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως. Σημαίνει θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων. Αυτό περιγράφει ως μετάνοια ο Άγιος. Να δούμε τώρα μερικά πράγματα πολύ χρήσιμα στην πράξη της μετανοίας. Ο λόγος λέει για τις ένοχες πράξεις και για τις πτώσεις είναι σκοτινός και κατανόητος για κάθε ψυχή. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιες πτώσεις μας προέρχονται από αμέλεια ποιες από σκόπιμη εγκατάληψη του Θεού και ποιες από αποστροφή του Θεού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εύκολα να διακρίνουμε και συνετίες των πτώσεων μας, από αμέλεια είναι, από αποστροφή του Θεού και εγκατάλειψη σκόπιμη για να ωφεληθούμε πνευματικά ή να εξασκηθούμε παιδαγωγικά. Λέει όμως ένα δείγμα που είναι πολύ σημαντικό. Το μόνο που κάποιος μου εξήγησε λέει είναι ότι όσες πτώσεις μας συμβαίνουν από σκόπιμη παραχώρηση του Θεού έχουν σύντομη επανόρθωση. Είναι κάτι σύντομο. Διότι ο Θεός που μας παρέδωσε δεν μας αφήνει επί πολύ σε αυτές. Άρα πτώσεις που έχω είναι από αμέλειά μας. Είναι από ευθύνη μας. Όσοι επέσαμε ας πολεμήσουμε προπάντων τί. Το δαίμονα της λύπης. Διότι αυτός έρχεται δίπλα μας την ώρα της προσευχής. Και μα ενθυμίζει την προηγούμενη μα παρησία, τότε που δεν είχαμε τι πόσει, και τι καλά που είμαστε, και τώρα τι χάλια είμαστε. Και έρχεται να μας μολύνει την προσευχή. Και προσπαθεί να αχρηστεύσει την προσευχή μα. Πώ οι άνθρωποι πάνε να κοινωνήσουν και θυμούνται τι αμαρτέ και δηλιάζουν να πάνε. Μα αφοβλογημένα εξομολογήθηκε. Έχει την ευλογία του πνευματικού σου. Γιατί δηλιάζει, γιατί αμφιβάλλει, γιατί ακού τον διάβολο. Τον αντίπαλο που έρχεται να σου καταστρέψει την χαρά εκείνη τη προσευχή, τη μετοχής στη θεία κοινωνία. Το πρώτο λοιπόν που οφείλει ο άνθρωπο να πολεμήσει, ιδίω όταν πάει να κοινωνήσει, έχονται στην ευλογία του πνευματικού και τους, ε, έρχονται σκέψει, αμφιβολίες, Ε, πρέπει να κινήσω, και του παίρνουν και διάφορο λογισμοί και την ώρα, αυτό είναι του πονηρού. Τα αγνοούμε, τα περιφρονούμε. Δεν το δίνουν σημασία. Και η λύπη δεν είναι ωφέλιμη. Η λύπη δεν ζωντανεύει την διάθεσή μα αλλά μας εξαντλεί και δεν μπορούμε να κάνουμε πραγματικόν αγώνα. Μην τρομάξεις όταν πέφτεις κάθε μέρα και μην εγκαταλείπεις τον αγώνα, αντιθέτως να είστασαι ανδρείως και οπωσδήποτε θα ευλαβηθεί την υπομονή σου ο φύλαξ άγγελός σου. Όσο είναι ακόμη πρόσφατο και ζεστό το τραύμα, τόσο και ευκολότερα θεραπεύεται. Δύο πράγματα λέει εδώ. Να μην τρομάξουμε με την πτώση μας, έστω και αν ημέρα και να αγωνιζόμαστε να επανέλθουμε. Να μην εγκαταλείψουμε τον αγώνα μας, λέμε τώρα τι είμαστε, τώρα δεν γίνει και τα παρατούμε όλα. Ένα πράγμα είναι αυτό, η λύπη, η απόγνωση η οποία μας αποδυναμώνει την διάθεση του αγώνα. Αντισέτως λέει, με ανδρείο φρόνημα να προχωρήσεις και θα, το, θα ευλαβηθεί την υπομονή σου ο Φύλαξε σου. Άρα το ανδρείο φρόνημα είναι αυτό. Το να μην καταβληθεί ο άνθρωπος και να μην είναι σταθερός και να ελπίσει την αλλαγή του. Πότε όμως είναι πιο εύκολο αυτό. Όσο είναι ακόμα πρόσπατο και ζεστό το τραύμα τόσο και ευκολότερα θεραπεύεται. Όσο να βάλει ο άνθρωπος τότε γίνεται παιχνιδάκι στα χέρια του αντιπάλου του διαβόλου του λέει άστο αργότερα, άστο αργότερα, αυτή η ώρα κάνει και αυτό, να είσαι πιο έτοιμος αυτή η αναβολή είναι μια δαιμονική στην ουσία επίρρεια του ανθρώπου που δίνει και αυτός την εξουσία εις τον αντικείμενο για να αναβάλει και να χάνει σημαντικό χώρο στη πνευματική του πορεία και κάτι άλλο επίσης όσο αναβάλει ο ανθρώπος χορνίζουν τα τραύματα λέει και δυσκολότερα θεραπεύονται γίνονται μόνιμες καταστάσεις ενώ τα τραύματα που εχρόνισαν σαν παραμελημένα και αποσκληρημένα δυσκολότερα θεραπεύονται και χρειάζονται για να ιατρευθούν πολλοί κόπον και και ξηράφι και το εδώ πύρ των καυτηριασμών τι εννοεί το πύρ των θλίψων όταν λοιπόν χρονίσει μια κατάσκηνα πάθος τότε εκ των πραγμάτων ο Θεός θα φέρει θλίψεις για να πονέσει ο άνθρωπος και να ξυπνήσει το είναι του. Για να μπει σε διεργασία, προσπάθειας και αγώνος. Πολλά ψυχικά τραύματα που εχρώνισαν είναι ανίατα. Λοιπόν ο άνθρωπος να διώξει την λύπη. Να μην απογοητεύεται. Να έχει ανδρείο χρόνο και να ελπίζει να αγαπηθούν και άμεσα να επανορθώνει και να σηκώνεται γιατί όσο τα τραύματα χρονίζουν, με την αμέλεια και την αναβολή, στην ουσία αφήνουμε τον εαυτό μας να γίνεται παιχνιδάκι στα χέρια του διαβόλου. Αλλά όμως και κάτι άλλο τονίζει. Στο Θεό όμως όλα είναι δυνατά. Δεν υπάρχει τίποτα ανίατων. Εφόσον ο άνθρωπος θέλει. Αλλά όσο δυνατότερο είναι το πάθος... Μεγαλύτερη θέληση θέλει ο άνθρωπος για να αλλάξει. Γιατί σιγά σιγά χάνει ο άνθρωπος την ευαισθησία του και τη συνείδησή του. Λέει κάτι εδώ πολύ σημαντικό που πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Όταν η συνείδηση παύση να μας ελέγχει για αμαρτίες, ας προσέξουμε μήπως αυτό δεν οφείλεται στην καθαρότητα. Αλλά πού? Αλλά στην κόπωση. Η άμβληση αυτή τη συνειδήσεω εξαιτία πλήθου αμαρτιών. Όταν ο άνθρωπο συνηθίζει στην αμαρτία, εξοικειωθεί με αυτήν, πώ είπανε, Πάτε το έκανε, αλλά δεν αισθάνομαι τύψη. Τι να του πει αυτό τώρα. Να του πει ότι είναι αμαρτία και τι έγινε, Αυτό καταλάβει. Αυτό είναι από, προέρχεται από μια, έναν τρόπο ζωή, από μια, μια, ένα, μια συνέχεια ζωή. Λείπει η προσευχική συνέστηση. Μα πώ να καταλάβει ο άνθρωπος αν είναι αμαρταίοι ή όχι όταν δεν ζητή χάρη του Θεού. Όταν κλείσουμε τα φώτα σαν να δεν είναι κανείς εδώ. Δεν φαίνεται δεν κανείς. Αν τα φώτα δούμε ένα άλλο, μια άλλη εικόνα. Ένα, κάτι άλλο συμβαίνει. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έχει σκοτασμό μέσα του εξαιτία τη αποσύνησης τη προσευχή, δεν βλέπει τι γίνεται. Και δεν έχει, δεν έχει συνέστηση και συνείδηση. Αυτό δεν οφείλεται στην καθαρότητα. Αλλά στη σκληρότητα και στην άμβληση της συνειδήσεως και στην κόπωση η αμαρτία θέλει έναν κόπο εξοικειωνόμαστε συνηθίζουμε και χάνουμε την υγεία τη συνειδήσεως χάνουμε αυτή τη ζωντάνια να διακρίνουμε τα πράγματα και η μετάνοια μας δεν έχει δυναμισμό που λέει κάποιος α κάνω και όταν γεράω θα μετανοήσω θα έχει άρα τη δύναμη να μετανοήσεις θα έχει τη συναίσθηση να μετανοήσεις. Θα έχει τη νεότητα της συνειδήσεως για να μπορεί το ήμαρτό σου να είναι ουσιαστικό για να λάβεις και χάρη. Ή πλέον θα είναι μόνο με το στόμα σου. Μόνο με το μυαλό σου. Δεν θα συμμετέχει το είναι σου ή η καρδιά σου. Άρα η αμέλεια, η συνήθεια της αμαρτίας, η άμβληση της αμαρτιας η αμβληση της ο κόπος αυτός που έρχεται και η αναβολή... Δυσκολεύουν την καρδιά μα, η οποία παχαίνει η συνείδησή μα, σκληραίνει και δεν αντιλαμβάνεται. Χάνε τη λεπτότητα η συνείδηση. Χάνει ο άνθρωπο την εσωτερική λεπτότητα και ευαισθησία, την πνευματική ευαισθησία, την αντίληψη. Και αυτό όχι γιατί είναι κακό, με την έννοια ότι ο άνθρωπο θα γίνει ανήθικο και θα το, χάσει το μέτρο τη ηθική. Απλώ δεν θα έχει ποιότητα η μετάνοιά του, δεν θα είναι αληθινή μετάνοιά του, και άρα δεν θα γεύεται. Τον πλούτων τη χάρτα του Θεού και θα είναι όπω δεν δε που είναι Εάν λέγει μετά από τη μεγάλη σου πτώση πέσει, δε εδώ τι διάκριση έχει, πολύ σημαντικό και αυτό. Και σε κάποιο μικρό αμάρτημα και σου ή πει ο λογισμό ήθελε να μην έπεφτε εκείνο το μεγάλο, του το μικρό δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Τι κάνουμε, Πολλέ φορέ κάνουμε καμιά μεγάλη πατάτα. Έχουμε μεγάλη αμαρτία και λέμε πω, πω τι έκανα. Και κάνουμε μετά μικρά και λέμε τι είναι αυτό τώρα το μικρό με αυτό ασχολείται. Εγώ έκανα αυτό και αυτό. Είναι λάθος. Τεράστιο. Τι λέει εδώ. Πολλές φορές λέει μερικά μικρά δώρα κατεπράειναν το μεγάλο θυμό του δικαστού. Λέει, τι σημαίνει. Όταν αυτά τα μικρά προσέξουμε. Και λέμε εντάξει έκανα το μεγάλο. Αλλά ας προσέξω αυτά τα μικρά. Και να έχω φιλότιμο. Και να είμαι χύμα. Για πάνω να σπροσπανίζω αυτό και αυτό. Εμείς, επειδή έκανε αυτό, τα πάρτα όλα. Όχι. Θα κάνει την προσευχούλα μου. Θα προσέξω λίγο την κατάκριση. Θα προσέξω το θύμό μου. Βλέπουμε όταν κάνουμε μια μεγάλη αμαρτία, μετά έχουμε και ένα και εσύ, και μα και οργή μετά. Αυτή η κατάντια μέσα μα μα βγάζει ένα θυμό. Και γινόμαστε πολύ σκληροί. Όταν ο άνθρωπο είναι οργήλο στι σχέσει του, σημαίνει έχει κάποιε ενοχέ. Η ψυχήλα δεν είναι καλή. Έχει, έχει ενοχέ και η συνείδηση είναι αναπαυμένη. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπο έχει τέτοια πράγματα και λέει: Τώρα έχω κάνει αυτά με το θυμό, θα ασχοληθεί Όχι. Αν ασχοληθεί, α πούμε, με την οργή και συγκρατηθεί και πει: Έκανα που έκανε αυτά τα πράγματα, α προστατεύσω κάτι που μπορώ να μην θίξω τον αδελφό μου, θα συγκινηθεί ο Θεό. Θα δει το φιλοτιμό μα και θα μα δώσει την χάρη και μεγαλύτερα πράγματα να δούμε. Ή να το πούμε και διαφορετικά. Έχουμε ένα πάθο. Και πολλέ φορέ λέμε: Αφού έχω, αυτό δεν κάνω τίποτα, δεν ασχολούμαι με τίποτα, είμαι εγώ και τα μπάζα. Όχι, α δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Α δούμε τι μπορούμε να περισσώσουμε. Έρχονται άνθρωποι στην εξομολόγηση. που ο δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Σύμφωνα με την τάξη εκκλησία. Πολύ φορέ ο πραγματικό τι λέει. Όχι, να κοινωνεί ο άνθρωπο. Όχι να δικαιολογήσει την αμαρτία, όχι να νομιτεί την αμαρτία, αλλά για ποιο λόγο. Ε αυτό το δεντράκι. α πω ότι στείλει λίγο να σωθούν κάποια. Φίλα που είναι χλωρά τουλάχιστον. Να μην ξέρει τελείω στο δέντρο. Αλλά τι λέει ο πνευματικό. Δεν μπορεί να κάνει τούτο. Εντάξει, πε ότι έχει αυτήν την δυναμία. Κοιώνει όμω για να σου δώσει χάρη Αλλά κάνει αυτό που μπορεί. Μην κατακρίνει. Να έχει συντριβή μέσα σου. Εμεί τι λέμε, αφού δεν κάναμε αυτό και δεν είμαστε οι άγιοι που, που θα περιμέναμε και δεν ήμασταν οι σπουδαί που περιμέναμε. Τα παρατούμε όλα. Α κάνουμε αυτά. Λίγο προσευχή παραπάνω. Λίγο συντριβή περισσότερο. Επί οίκια, να μην κατακρίνουμε. Να έχουμε φιλαδελφία. Όλα αυτά σιγά σιγά θα φέρουν μέσα χάρη και θα προχωρήσουμε και στα άλλα. Και κάποιοι μπορεί να φέρουν και τα χοντροειδή πάθη, τα οποία μα παιδεύουν. Αλλά τι γίνει, η απόγνωσή μα, η απελπισία μα που είναι μορφή εγωισμού, που λέμε πω ό,τι έκανα, τα παρατούμε όλα. Δεν είναι σωστό όμω αυτό. όταν η συνείδηση να το είπαμε αυτό μισό λεπτό είδα δύο που εβάδησαν προς τον Θεό καθόμιων τρόπων και εις τον ίδιο καιρό. ο ένας ήταν ελικιωμένος και με περισσότερους ασκητικούς κόπους ο άλλος ήταν ιερός μαθητής και προέδραμε τάχιον. Έτρεξε γρηγορότερα από τον ηλικιωμένο. Για ποιο λόγο και τι μας κάνει να τρέχουν περισσότερο. Και ήλθε πρώτος στο μνημείο ποιο τη ταπεινώσεως. Η ταπεινώση μας προχωράει πολύ. Όταν λέει ο Κύριος μας πόρνε και τελώνες προάγουσιν οι στη βασιλεία των ουρανών τρέχουν πιο προστά από εμάς. Όχι γιατί ήταν πόρνε και τελώνες αλλά γιατί είχαν μετάνοια και ταπεινώση και συντριβή. Η ταπεινώση λοιπόν καλύπτει μεγάλο δρόμο. Παίρνουμε πολλά μου με την ταπείνωση. Περισσότερα από την αδεινάσκηση. Η ταπείνωση, η συγχωρητικότητα, η επίοικια μας είναι πολλά μου Είναι τα μυστικά της πνευματικής ζωής. Περισσότερα και από τις νηστείες και τις γονοκλησίες και όλα αυτά τα πράγματα. Όπου εμφανιστεί το πνεύμα του Κυρίου ο δεσμός για τις ελήθηκε. Όπου εμφανιστεί απέραντι το απείνωσης ο δεσμός για τις αμαρτύες ελήθηκε. Όσοι τυχόν έφυγαν από τη ζωή χωρίς αυτά τα δύο α μην πλανώνται, είναι δεμένοι. Η, η ταπείνωση λοιπόν μας σώζει ή η, η, η, η παρουσία του Χριστού. Όταν λοιπόν δεν ζούμε την παρουσία του Χριστού μας μείνει η ταπείνωση και η συντριβή. Τι λέει ο ψαλμωδός. Καρδία συντριμμένη και τα, ο Θεό σου και εξωθενός". Λοιπόν, έχουμε τόσα χάλια. Και λέει ο ψαλμωδός ο Δαβίδ που είχε το παράπτωμα της μοιχείας και του φόνου. Και αυτός είναι ο ψαλμός μετανία του. Καταλήγει και λέγει, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου εξοδνώσει. Θέλει ο Θεός να μας εξοδνώσει. Δύο πλέχουμε, την καρδιά, την ταπεινή και την συντετριμένη. Όταν έχουμε καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένη, έχουμε κι άλλο ήθος στη ζωή μα. Ένα συντετριμένο, εγχριστό συντετριμένο και όχι κατά κόσμο, γιατί είμαστε μα και ανημέρα, χωλούμε γιατί πού τη χάλια έχουμε. Αυτό δεν είναι συντριβή, είναι εγωισμό. Η εγχριστό συντριβή και ταπείνωση μα γεννά ένα άλλο είδο. Δεν κατακρίνουμε, δεν θίγουμε, δεν προσβάλλουμε. Είμαστε ευγενικοί. Υπάρχει ευγένεια και καλή συμπεριφορά που προέρχεται από του καλού τρόπου. Και υπάρχει και η ευγένεια και η καλή συμπεριφορά που προέρχεται από μια εσωτερική λεπτότητα που προέρχεται από αυτή την πνευματική κατάσταση της ταπεινώσεως και της συντριβής. Η πρώτη είναι μια υποκριτική κατάσταση. Η δεύτερη είναι μια αληθινή κατάσταση. Ένας άνθρωπος που έχει ταπείνωση και συντριβή ξέρει να ελέγχει τι αισθήσει του, τι αντιδράσεις του, τον θυμών, την οργή, τα νεύρα του. Ένα άνθρωπο που πενθεί έχει αυτή τη διάσταση. Υπάρχει λοιπόν ένα άνθρωπο ο οποίο είναι σαν μαθακό, που προέρχεται από έναν ψυχισμό επιβαρημένο και είναι σαν ούφο, μου θυμίζει κάποιον που μου έλεγε Πάτερ, εγώ έλεγα. Επειδή η μάνα μου ήταν μουρμούρα, έλεγα να βρω την πιο γυναίκα Η πόρτη ήσυχε, θα παντρευόμουν. Και βρήκα μια που δεν άγει το στόμα τη. Και την παντρεύτηκα, αλλά κατάλαβε γιατί δεν ήξερα να μιλάει τελικά. <ΣΣΣΣ> και ήταν νευρικά και την πάτησα. Υπάρχει λοιπόν η ησυχία που έρχεται από φυσική κατάσταση του ανθρώπου αυτό δεν είναι κατά Θεό. και υπάρχει και αυτή η ησυχία που έρχεται από ένα βαθύ πένθος του ανθρώπου που βουβαίνεται όχι πένθος με, ε, παύλα κατάθλιψη και μελαχολία αλλά πένθος που γεννά ειρήνη στην καρδιά μας το πένθος του Θεού δεν φέρνει μελαχολία φέρνει ειρηνική κατάσταση χαρομολείπει και κατάσταση δημιουργικότητος αυτή λοιπόν, αυτό το πέθο γεννά και ανάλογο ίσως και συμπεριφορά. Επομένως δεν είναι κάτι άσχετο αυτό που ζούμε με αυτό που βγαίνει και στη ζωή μας και συμπεριφορά μας. Ένας λοιπόν άτακτος άνθρωπος σημαίνει δεν ξέρει από Ένα Ένας ασυγκράτητος άνθρωπος πολυπράγμων χωρίς να έχει ησυχία μέσα του σημαίνει δεν έχει μετανοήσει. Μετάνια δεν είναι απλώς εξαγόρευση λογισμών, αλλά με επίγνωση και συνέστηση. Κάποιος θα πει μα πού να βρω αυτή την επίγνωση, δεν την έχω να μην πάω. Να πάω με διάθεση να πω ότι δεν είμαι ε, ε, αυτάρκης με τη μετάνοια μου, αλλά πηγαίνω με διάθεση να μου δώσει ο Θεός. Πηγαίνω με μια καλή διάθεση ο Θεός να με βοηθήσει να έλθει η πραγματική μετάνοια στην ψυχή μου. Πώς θεραπεύεται η απόγνωση. Η απόγνωση θεραπεύεται με το να μάθουμε ότι δεν υπάρχει αμαρτία που δεν συγχωρείται. Και τι να έχουμε απόγνωση. Υπάρχει καμιά αμαρτία που δεν συγχωρείται. Η απόγνωση προέρχεται από την έπαρσή μας ότι θέλουμε να είμαστε οι τέλη και στηριζόμαστε στον εαυτό μας. Και ζητούμε πολλά από τον εαυτό μας. Υψώνουμε πολύ τον πύχη. Όταν όμως καταλάβουμε ότι εμείς τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε και ζητούμε το έλεος του Θεού και έχουμε αποδεχθεί την κατάστασή μας τότε σιγά σιγά πολεμείται η απόγνωση. Η απόγνωση επίση μπορεί να προέρχεται από την αγωγή που ελάβαμε μια αγωγή που λέει ότι πρέπει να κάνουμε εκείνο να είμαστε εντάξει μια αγωνία και είμαι ένα άχος και όταν δούμε ότι δεν το εκπληρώσαμε και λέμε τι λέει η Εκκλησία, τι λένε οι κανόνες, τι λένε οι δικοί μας, πω από τη χάλια έχουμε τι είναι ότι χτίσαμε την εικόνα του καλού παιδιού του καλού χριστιανού Αλλά ενό καλού χριστιανού που δεν έχει Χριστό Αν όμως στραφούμε στην προσευχή και θέλουμε ένα Χριστιανισμό με Χριστό Γιατί υπάρχει ο Χριστιανισμός της ιδέας υπάρχει ο Χριστιανισμός του καλού συστήματος Υπάρχει ο Χριστιανισμός ε, της καλής ε, ανθρωπιστικής συμπεριφοράς υπάρχει και ο Χριστιανισμός του Χριστού αν μάθουμε αυτό το χριστιανισμό του Χριστού και αναπτύξουμε σχέση με Αυτό θα δούμε ότι δεν υπάρχει, αμαρ... δεν υπάρχει αμαρτία, ασυγχώρητος και άρα δεν μπορούμε να πέφτουμε σε απόγνωση. Ε, Κανείς δεν μη λεπτό. Κανείς άλλος δεν νομίζει να είχε. Πες τεγμασίσαι. Αν μετανοήσεις θα μάθεις. <laughs> και αν μετανοήσεις ξέρεις. <laughs> Αν μετανόησε <Mile God> ο άνθρωπο, ξέρει. Όπω το φωτίσει η καρδιά του. Παλιά κάτι ακρίβεται, μα είπατε ότι υπήρχε ούτε η Εκκληλέξο και ένα Ήμαρτο δεν λένε. Αυτό το Ήμαρτο, νομίζω, ο Άγιο Καβάση μα λέει ότι η πραγματική εξομολόγηση είναι στο Χριστό. Αυτό το Ήμαρτο βέβαια και είναι και την εξομολόγηση. Μπερδεύτηκα. <σομίως> <σομίως> <σομίως> Το γήμαρτόν είναι μια καθημερινή στάση μας μετανίας Και η μετάνοια γίνεται εξομολόγηση. Και ολοκληρώνει στη ολοκληρώνεται Η, η, η, η μετάνοια μα ολοκληρώνεται στην εξομολόγηση. Στην πράξη συμφιλίωσής μας με τον Θεό. Τιν κατάλαβα. Κύριε Λαϊσού, στο Χριστό δεν πως ακυρώνει την εξονολόγηση. Κύριε Λαϊσού, κύριε Λαϊσού, δεν είναι ημαρτρονταλέα. Τι ημαρτροντατικό μας αρκεί ως μετάνοια στο Χριστό. Το ημαρτροντατικό μας αν είναι αληθινό ή αρκεί. Άλλη. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Μετά το Πάσχα, μετά τη διακαινήσεις θα τα πούμε. Δυο ανακοινώσουλες. Καταρχήν Παρασκευή μετά το Πάσχα τη Ζωδόχου πηγή που ανηγυρίζει ο Ναός μας. Θα κάνουμε και αγρυπνία το βράδυ. Πέμπτη διακαινήσιμο προς Παρασκευή. Ε, αύριο θα έχουμε καθαρέντο το νόμα, Όσε κυρίες θέλουν να βοηθήσουν, να έρθουν να βοηθήσουν στην καθαρέντα του Ναού. Και την Κυριακή θα κάνουμε και έναν έρανο όπως πέρσι που πήγαμε στους Ναούς. Και αυτά τα χρήματα που μαζεύουμε, συντρούμε τον χώρο εδώ και άλλε καταστάσει και βοηθούμε και πτωχού ανθρώπου. Όσοι επίση κυρίες κυρίε μπορούν την Κυριακή στην πρώτη τη λειτουργία, να πάνε σε κάποιου ναού για να βοηθήσουν, μπορούν να μου το πούνε. Επαναλαμβάνουμε, εξομολόγηση δεν γίνεται τη μεγάλη εβδομάδα μέχρι το Σάββατο. Η μετά δεν είναι μόνο το Παχρέν, είναι όλο το χρόνο και εξομολόγηση. Μέχρι το Σάββατο αυτό ήδη γεμίσαμε. Κάθε μέρα έχουμε 50 πρόσωπα. Το Σάββατο μήνανε 30-40 ραντεβού, στον Κύριο εκεί μετά σπραμαλιά. Είναι 47 χρονών, δεν είναι πολύ γέρος. Εκεί δίνει τα ραντεβού και κλείνεται. Ναι, έτσι. Όποιος πρόλαβε. Διευχών τον Αγίον Πατέρι, ο Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ο Νελέης, ο Γιουσός, ο